προς τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη τον πρωθυπουργό μας Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη που μου βρήκε δουλειά Με παίρνει κάθε μέρα Κάθε μέρα με παίρνει και δυο φορές την ημέρα και τρεις Και <Τι> τα τα τι κάνω, πως είναι το παιδί, ενδιαφέρονται για το παιδί μου, σαν έναν είναι τους ο κύριος Μητσοτάκης. Όλοι, όλοι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρωθυπουργό μας. Κυριακό Μητσοτάκη, όχι μόνο εδώ, Βασίλη Λεβέντη, για πολύ ειδικού και συγκεκριμένου λόγου. Έχουν και μια επικοινωνία, όπω ακούσατε, καθημερινή. Αλλά να κρατήσουμε αυτό, ότι βγαίνει δημόσια ένα πολιτικό ανήρ και ευχαριστεί τον Κυριακό Μητσοτάκη. Νομίζω συντασσόμαστε όλοι πίσω από αυτόν τον πολιτικό ανήρ, και έτσι ευχαριστούμε όλοι τον Κυριακό Μητσοτάκη. Για πολλού λόγου, ο καθένα για το δικό του, αλλά και για τον λόγο που ακολουθεί. Η εθνική οικονομία τα πήγε σχετικά καλύτερα ή λιγότερο άσχημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ πέρα, αυτό το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει είναι μια απότομη αύξηση της ανεργίας. Είναι μια απότομη αύξηση της ανεργίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη! Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλάζει και λίγο η, φανή, η φωνή του Βασίλη Λεβέντη όταν αναφέρεται στον κύριο Μητσοτάκη και λέει αυτό το ευχαριστώ σπάει κάπως μέσα από την ψυχή του φαίνεται. Αυτό ήταν μοντάζ που ακούσαμε, όχι του Λεβέντη, του Λεβέδη είναι κανονικό. Ε, το κυριάκο Μητσοτάκη ότι το επίτευγμα είναι η αύξηση της ανεργία. Βέβαια η αύξηση της ανεργία είναι δεδομένη. Ε, μπορεί κάποιο να το πει και επίτευγμα. Ο ίδιο δεν το είπε έτσι, εμεί το κολλήσαμε για να φανεί αυτό ακριβώ. Αυτό όμω που ακολουθεί δεν είναι μονταρισμένο. Το είπε έτσι, ακριβώ όπω το ακούμε. Οπότε πρέπει να τον ευχαριστήσουμε πριν το ακούσουμε και αφού το ακούσουμε. Η εθνική οικονομία τα πήγε σχετικά καλύτερα ή λιγότερο άσχημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Γνωρίζουμε όμω ότι οι επιπτώσει στην ανάπτυξη και στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο. Θα είναι επιπτώσεις δραματικές. Τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Αυτό, αυτό το είπε έτσι ακριβώς, ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα, το ξέρουμε όλοι αυτό, το δεύτερο τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο, το ξέρουμε όλοι, το υποθέτουμε, βλέπουμε τι γίνεται στον τουρισμό, βλέπουμε τι γίνεται στον πλανήτη, θα μπορούσε κάποιο να πει ε, τι άλλο να κάνουνε αφού είναι ένα παγκόσμιο θέμα, σωστά, είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, στη δική μας χώρα αλλά και σε άλλες χώρες έχουν έρθει που είναι πολύ δύσκολες, Συνήθω ξεπερνιού όχι συνήθως, ξεπερνιούνται αυτέ τι στιγμέ. Το θέμα είναι το πολύ βασικό. Ποιο πληρώνει για να ξεπεραστούν αυτέ οι στιγμέ, αυτέ οι πολύ δύσκολε στιγμές Και βλέπω μια διάθεση από αυτή εδώ την κυβέρνηση να θέλουν να φορτώσουν τα πάντα, οτιδήποτε αρνητικό, γιατί έρχονται πολλά αρνητικά, πάνω στην πανδημία. Φαντάζομαι θα το κάνουν και άλλε κυβερνήσει, γιατί του συμφέρει, του διευκολύνει. Ε, θα φορτωθούν όλα εκεί και θα είναι η πανδημία ε, με ένα ωραίο πρόσχημα, μια πάρα πολύ ωραία αφορμή για να πάρθουν μέτρα. Κατά αυτών που πάντα παίρνονται αυτά τα μέτρα, όπω και το μνημόνιο, και η κρίση μια ωραία φορμή και ευκαιρία να πάρθουν μέτρα, που ποτέ δεν ήρθαν αυτά τα μέτρα. Από τώρα αρχίζουν και φτιάχνουν αυτό το κλίμα. Γι' αυτό και με τόσο θάρρο και με τόση σαφήνεια περιγράφει ο Κυριάκο Μιτζωτάκη ότι έρχονται πολύ δύσκολα πράγματα, για τα οποία, σύμφωνα με το αφήγημα, δεν φταίει ο ίδιο, δεν φταίει η κυβέρνηση, τα πήγαινε μια χαρά. Ήρθε η πανδημία και τα έκανε όλα, τα πήρε και τα σήκωσε, τα έκανε. Θερινή κατασκήνωση που λέει και ο Ηλιόπουλος Αυτό θα το ακούμε από εδώ και πέρα συνεχώ. Το πρόσχημα δηλαδή τη πανδημία, με αφορμή την πανδημία. Οτιδήποτε μέτρο, οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί, θα αναφέρεται και θα οφείλεται εκεί. Η κυβέρνηση δεν θα θέλει, όπω και η προηγούμενη δεν ήθελε, όπω και η προπροηγούμενη δεν ήθελε να φέρει μνημόνιο. Το τρίτο, το δεύτερο και το πρώτο, αλλά η κρίση. Από εδώ και πέρα μπαίνει στο λεξιλόγιο η πανδημία. Ένεκα τη πανδημία. Τελεία εδώ, αλλαγή κλίματο. Βγήκανε πάλι και αυτό το Σαββατοκύριακο, αμάν, πια κάθε Σαββατοκύριακο, να κατηγορήσουν το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά που έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Νίκο Παπά. Εμεί δεν πιστεύουμε τίποτα από όλα αυτά, είναι ο ίδιο το ηθικό πλεονέκτημα, είναι καθαροί, όλοι αυτοί πεντακάθαροι, δεν είχαν στο νου τους τίποτα για διαπλοκή, με κανέναν καλογρίτσα, με κανέναν σαβίδι, με κανέναν απολύτω. Οπότε όλα αυτά που λέγονται εμεί εδώ ω εκπομπή δεν τα πιστεύουμε, πιστεύουμε μόνο τον Νίκο Παπά. Έγινε ένας διαγωνισμός, κατέρευσε η προπαγάνδα ότι εμείς το κάναμε για να βάλουμε τους αρεστούς. Πραγγέψε ε, το όμω και είναι. το θέμα Καλογρίτσα στο μεταξύ. Το οποίο ναι, λύθηκε με βάση τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόστηκαν ε, για όλους λύθηκε... και δεν υπάρχει καμία απολύτως ε, σκιά. Λύθηκε... Και δεν υπάρχει καμία απολύτως ε, σκιά. Γελάτε! Ο Παγγελόπουλος ο Τσίπρας ανέγγυκτος, ο Παπάς ανέγγυκτος, το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ που πονάει, ανέγγυκτο. Γελάτε. Ναι, <Κι> δεν γελάμε. Δεν ξέρω πόσο ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι γελάμε. Σοβαρά ακούμε και τον Παπαγγελόπουλο που λέγεται ανέγγυκτα, αλλά και κυρίως τον Νίκο τον Παπά, αλλά και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γελάμε ποτέ όταν τους ακούμε. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, και να εν πάση πω σε αυτό το οι κάναμε, άνθρωποι, οι το κάναμε κανάλια, έχοντας κανάλια σήμερα, υπόψη μας ότι θα πάρουμε κόστο. Δεν έτσι, έχουν αλλάξει κόστος. σε σχέση με το <coughs> που είχαν κανάλια πριν. Ενδοχομένω, κάποιοι να έχουν και περισσότερα. Αλήθεια είναι αυτοί. Και το δεύτερο είναι επίσης για μένα σημαντικό ότι προσπαθήσατε. Και αποτύχατε για διάφορου λόγου να φτιάξετε και τη δική σα διαπλοκή. Έτσι, θυμόμαστε την περίπτωση Καλογρίτσα, για παράδειγμα, την περίπτωση του κύριου Σαββίδη, με τον οποίο είχατε μια στενή πολιτική σχέση κάποια στιγμή. Εμεί είναι η αλήθεια ότι βάλαμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε όρου που ήταν ασφυκτικοί και για του προηγούμενου και για του επόμενου. Και μέχρι σήμερα έχουν διαμορφώσει Άρα, μια κατάσταση ασφάλεια και ασφάλεια. κριτική. Προφανώ άδικα μα ασκήθηκε κριτική διότι και αυτό το δείχνει το ίδιο το αποτέλεσμα. Διότι αν εμείς είχαμε διαπλοκή με τον Καλογρίτσα, τότε δεν θα του παίρναμε την άδεια την επόμενη μέρα. Αδική κοινωνία. Άδικη κοινωνία και άτιμη κοινωνία βέβαια, αδίκως τους είχαν κατηγορήσει και επικαλούνται όλα τα στελέχη και αυτές τις μέρες. Εδώ η δήλωση είναι παλιά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Παπά, είναι παλιότερη τότε που έπαιζε το θέμα Καλογρίτσα και λένε όλοι ότι να, δεν πήρε την άδεια, δεν είχε βγει τα λεφτά, οπότε δεν του δώσαμε άδεια, οπότε για ποια διαπλοκή μας κατηγορείται. Μα δεν κατηγορούμε για το αποτέλεσμα, κατηγορούνται και για την πρόθεση και για το σχεδιασμό. Ο οποίο ήταν ανόητο όπω όλα όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε διαπλοκή δεν κατάφεραν να φτιάξουν τόσο άχρηστοι. Έκαναν προσπάθειες κραυγαλέ, με άτσαλο τρόπο. Και βεβαίω, όταν κάνει τέτοια, ποτέ δεν μπορεί να καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Ε, να, εδώ και το αποτέλεσμα. Κρίνουν οι ίδιοι το αποτέλεσμα. Αλλά όλοι γνωρίζαμε, βλέπαμε, φανταζόμασταν, όχι σε τέτοιο μέγεθο, σαν αυτό που αποκαλύπτεται σιγά-σιγά, τι μεθοδεύσει και όλα τα παρασκήνια και τα υπόγεια με τα οποία. Προσπαθούσαν να φανούν καθαροί αλλά να καταφέρουν αυτό που είχαν καταφέρει άλλοι δεκαετίε ε, μέσα σε 3-3,5-4 χρόνια. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Κωνσταντόπουλο, ε, άστραψε και βρόντιξε κατά του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε καπάκι ο Νικό... Αλέκος Αλέκο Αλαβάνο. Ο Αλέκος Αλαβάνο σε συνέντευξη επίση είπε τα δικά του. Βγαίνει σήμερα ο κύριο Βούτσι, πρώην πρόεδρος τη Βουλή, τη ίδια γενιά Αλαβάνου Κωνσταντόπουλο και λέει το εξή. Ο κύριος Αντιστικά. Αλαβάνος και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και όλοι οι ε, ε, ε, ε, ηγέτες οι οποίοι ε, είχαν δώσει και αυτό το δικό τους αποτύπωμα και σε δύσκολα χρόνια για, τις, για την αριστερά και με τους οποίους είχα συνεργαστεί άριστα και σεβόμαστε και το έργο τους και την άποψή τους. Είναι πολιτική αντίπαλοι εδώ και πέντε χρόνια. Άρα ως πολιτικοί αντίπαλοι Του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε Και όχι ως άνθρωποι Οι οποίοι βλέπουν αυτή τη στιγμή Με, με ένα εγώ, εγώ έτσι το ερμηνεύω, έτσι Με ένα νιάξιμο για την πορεία Και τη διαμόρφωση της αριστεράς Αντίπαλοι λοιπόν Και εδώ εχθροί Είναι το κλασικό μότο Όποιος λέει οτιδήποτε είναι εχθρός Έτσι λοιπόν εδώ τώρα γίνανε και αυτή. Εχθροί και βγαίνει και ο κατρούγκαλος Αυτό είναι καλύτερο ο οποίο μιλάει για το παρακράτο, επειδή υπάρχει μια κατηγορία κατά του ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπάθησε να στήσει ένα παρακράτο με όλα αυτά που έχουν δει το φω τη δημοσιότητα. Εμεί εδώ, σαν εκπομπή, ξαναλέω δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά, γιατί έχουν το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Κάποιο που έχει το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά δεν στείνει παρακράτο. Παρ' όλα αυτά, λέγονται διάφορα και βγαίνουν συνεχώ δημοσιεύματα, τηλεφωνήματα, αποκαλυπτικέ συνομιλίε και άλλα τέτοια. Ε, βγαίνει λοιπόν ο Κατρούγκαλο για να υπερασπιστεί αυτό, να πει ότι εμεί δεν κάναμε αριστερό παρακράτο. Και χρησιμοποιεί είναι και δικηγόρο. Το εξή ατράνταχτο επιχείρημα. Η μόνη παράταξη που έχει φτιάξει παρακράτο στην Ελλάδα είναι παράταξη δεξιά για τον απλό λόγο ότι για να έχει παρακράτο πρέπει να λέγεις πλήρω και σε βάθο το κράτο. Για να έχει παρακράτο πρέπει να λέγεις πλήρω και σε βάθο το κράτο. Mm. Και αυτό απαιτούσε δεκαετίε. Σύμφωνα με του μηχανισμού που μόνο η δεξιά στην Ελλάδα το έχει πετύχει. Ναι, η θεωρία των αρμόδιων τη εξουσία, δηλαδή. Όχι, δεν έπρεπε να του ναι, ναι, Τι ακριβώ. Δηλαδή, αν είχαν ελέγξει το κράτο, θα έκαναν και το παρακράτο. Θέλα να κάνουν παρακράτο, αλλά επειδή δεν είχαν ελέγξει το κράτο, δεν κατάφεραν να κάνουν παρακράτο. Μπάζει λίγο η δήλωση. Κατρούγκαλο είναι, εδώ έχει πει άλλα. Έχει φέρει και νομοθετήματα τα οποία μπάζανε συνολικά. Ευτυχώ δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τα πήρα ο αέρα στο στέ και διάφορα τέτοια. Η μουσική που ακούμε είναι ένιο Είναι από την ταινία Άδοξη Μπάσταρδη, μια ταραντέλα, ωραία. Έπαιζε στου τίτλου τέλου. Αν το θυμόσαστε, έφυγε από τη ζωή σήμερα ο ένιο Βέβαια, αυτή εδώ η εκπομπή κάθε μέρα ακούει ένιο Μωρικόνε, γιατί το χαλί, η διασκευή που παίζουμε τα τελευταία 20 χρόνια είναι ένιο Οπότε δεν μα λείπει καθόλου. Απλά είπαμε σήμερα να το. είναι από το... για μια χούφτα δολάρια. Αυτό θέλαμε να. αυτό διαλέξαμε. Αυτό επισημάναμε. Αύριο Αύριο έχουμε γενέθλια. Σαν αύριο, ο ελληνικός λαός σε μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη έμπνευση, πραγματικά ιδιαίτερη έμπνευση, έβγαλε τον Κυριάκο Μιτσοτάκη, πρωθυπουργό. Μεθαύριο έχετε γενέθλια, σωστά. Την Τρίτη, φυσικά. Την Τρίτη, ε, να κανονίσω τίποτα ή θα έχετε ανασχηματισμό ή να κλείσω, να μην έχετε καλυμμένε τίποτα. Να ξέρω. Έχουμε πει ότι στα γενέθλια βίνουμε κεράκια, όχι ονόματα. Επομένω. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα ανασχηματισμού. Η Ντέβιτ προχωρά στο έργο τη. Και αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι να προσπαθήσει να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερο. Βεβαίω είναι ο κύριο Πέτσας, ο οποίο ήταν την Κυριακή στην εκπομπή του Καμπουράκη στο Sky. Και τον ρώτησε ο Καμπουράκης και είπε όλο αυτό ότι δεν θα έχουμε ανασχηματισμό, δεν παίρνουμε κεφάλια. Στην, στα γενέθλια και στο τέλος είπε αγωνίζεται να κάνει τη ζωή καλύτερο των Ελλήνων πολιτών ως αστιάκη το εκλάβαμε το τελευταίο γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε ή αν έχετε εσείς υπαρχει κάποιοι μεταξύ του κοινού που η ζωή σας έχει γίνει καλύτερο 2-11-10-80-8-80 80, 8, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας πάρτε μέσα σας περιμένει ειδικά εσά, ο αποστόλη, να του πείτε πόσο καλύτερο έχει γίνει η ζωή σας όπως λέει ο κύριο Πέτσα, στον ένα χρόνο, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι χρόνοι φαντάζομαι, τόσα γίνουν εκλογέ και έχουμε ανατροπέ, δεν το ξέρει κανεί αυτό. Ε, 2, 1, 10, 18, 8, 80, 80 μέσα όλε εσεί που η ζωή σα έχει γίνει καλύτερο ή τι αλλαγέ έχετε στη ζωή σα. Μπορούμε να μετρήσουμε και αυτό ώστε να παίξουν αύριο που θα έχουμε και την επέτειο. Εμεί όμω κάνουμε προ-γενέθεια, προ γενεθλια προ -γιορτή. από την παραμονή έχουμε αρχίσει, μην πω ότι όλη τη χρονιά. Γιορτάζουμε που έχει βγει ο Κυριακός Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Αλλά α ξεκινήσουμε από σήμερα με το γνωστό τραγουδάκι. Να ζήσει Είμαι. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανεί ένα προϊόν αυτού του οποίο αποκαλεί κάποιο ελίτ. Σκάτα! Μα είναι ελαφρώ το χώμα που θα το σκεπάσει. Αυτό με το τελευταίο συντασσόμαστε απολύτω εδώ. Είναι ο Μπαμπάς ε, Μητσοτάκη και αυτό κάποτε πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και αυτός είχε γίνει πρωθυπουργό με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η τριετία. όλη την θυμόμαστε. Αν δεν τη θυμόσαστε, είστε νεότεροι. Ε, ανατρέξτε, διαβάστε, θα καταλάβετε τι ακριβώ γινόταν τότε. Γι' αυτό και έμεινε μόνο μία. Τριετία έριξε ο Σαμαρά και τα συμφέροντα όπω ο ίδιο έλεγε. Την ευχή του όμω την κρατάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Όμω δεν είχαμε μόνο αυτή την επέτειο, δεν έχουμε μόνο αυτή την επέτειο, δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο για να πούμε χρόνια πολλά. Γιατί βγαίνει το Σάββατο το πρωί που ομοίρασε και 4-4 Ιουλίου. Βγαίνει ο Άδων Γεωργιάδη στο πάνελ και με εκρινέ σκόπιμο ότι πρέπει να ξεκινήσει ω εξή. Και να ευχηθούμε για μια φορά χρόνια πολλά στην φίλη και σύμμαχο Αμερική. Θα Και να ευχηθούμε για την φορά χρόνια Και στην φίλη Και σύμμαχο Αμερική. Και στο διαβολικά καλό τη πρόεδρο, δεν το είπε. Το είχε πει ο αριστερό πριν Άνισε δύο χρόνια. Αλλά γι' αυτό θυμήσαμε το βενσερέ διότι χρόνια πολλά στη φίλη και σήμαχο Αμερική, στο διαβολικά καλό πρόεδρο τη που έχουμε κοινέ αξίε κοινου στόχου και ότι κάνει το κάνει για καλό, ενώ σε κάποιου κουμπλεξικού φαίνεται για κακό. Ρώχει μια βόμβα είναι για καλό η Βόμβα. Σκοτώνονται άνθρωποι από κάτω. Λεπτομέρεια μικρή. Είναι διαβολικό όλο αυτό, αλλά είναι για καλό. Οπότε μου είναι για καλό, με γκρίνεται ακόμη και από αριστερού που έχουν λιώσει όλε να πηγαίνουν από το σύνταγμα στην Αμερικανική Πρεσβεία αυτός είναι μεγάλος περίπατος όχι αυτός που κάνει ο Μπακογιάννης είπαμε ο Μπακογιάννης, φύγηκε σήμερα το πρωί ο ο Δημαρχός Αθηναίων να υπερασπιστεί ξανά και να σβήσει ότι η φωτιά έχει ανάψει γύρω από αυτό το θέμα, του ντενεκέδες που έχει στήσει εκεί με φήνικες ντενεκές ύψου 80 εκατοστών και έχει βάλει ένα Φινίκα 5 μέτρα Το και μόνο το θέμα, το δυσανάλογο του π ότι δεν θα πιάσει, έτσι κι αλλιώ ο Φωτίνικα δεν πιάνει στον Τενικέ ε. Αλλά και όλο αυτό το θέμα το τόσο άσχημο, ο Φωτίνικα είναι και ένα δέντρο ε, κάπω παράξενο. Κατά τη γνώμη μου δεν ταιριάζει και στο Αυτικό και αθηναϊκό τοπίο. Άλλα δέντρα φύτρωναν εδώ, αυτό το αφρικάνικο look, δεν ξέρω ποιον έχει εμπνεύσει και πώ το έχουν φανταστεί. Ε, εν πάση περιπτώσει βγήκε να πει για τον Περίπατο, είπε ότι είναι όλα αυτά προσωρινά, έλεγε και διάφορα στο Όπεν, κάποια στιγμή το γύρισε γιατί. Η οικογένεια Μητσοτάκη, όπω όλοι γνωρίζουμε, όλα τα μέλη τη, όταν κάνουν κάτι, δεν μένουν μόνο σε αυτό. Το ιδεολογικοποιούν, το θεωρητικοποιούν. Επενδύουν σε αυτό, το εργαλειοποιούν, για να πω μια λέξη, να μπορέσουν να την καταλάβουν όλοι. Και το φέρουν πάνω του, ακόμη και αν είναι αρνητικό για την ίδια την οικογένεια, όπω θα ακούσουμε τώρα από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Συζητάμε τα ίδια έργα από το 1982. Η Πανεπιστημίου προτάθηκε πρώτη φορά από τον Αντώνη Τρίτσι το 1982. Είναι σε όλα τα ρυθμιστικά σχέδια τη Αθήνα. Είναι σε όλα τα γενικά πολεοδομικά σχέδια τη Αθήνα. Γενναίε και γενναίε πολεοδομών, χωρετακτών, αρχιτεκτών. Για αλλαγέ, μιλάει για την πανεπιστημίου. Γιατί δεν έγινε ποτέ μέχρι τώρα, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Λέστε. Γιατί δεν είχε βρεθεί κανεί να πει ότι ναι, παιδιά, θέλω να αναλάβω το πολιτικό κόστο. Μπράβο! Γιατί δεν είχε βρεθεί κανεί να πει ότι ναι, παιδιά, θέλω να αναλάβω το πολιτικό κόστο. <�έστε>. Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο! Ο Λεβέντης είναι αυτό, ο οποίο λέει με πολύ ωραίο τρόπο αυτό το μπράβο, παιδί μου. Βεβαίω θέλει κόστο να βάλει στον Τενεκέ το Φίνικα. Πραγματικά. Και θέλει και τόλμη να το κάνει κανεί αυτό. Είδατε, εδώ μάθατε λίγο πολιτικό μάρκετινγκ, πώ γίνεται. Ακόμη και ένα θέμα που σε κράζουν όλοι, και οι δικοί σου και οι απέναντι, γιατί φαίνεται ότι ναι, μεν είναι προ... προσωρινό, αλλά είναι πολύ πρόχειρο. Και δυσανάλογα κοστοβόρο για την προχειρότητα του πράγματο. Το γυρίζει και βγαίνει ήρωα και λε εγώ. Το ανέλαβα το πολιτικό κόστο που δεν το έκαναν γενναίε. Οπότε μπορώ να κυβερνήσω και αυτή τη χώρα γιατί θα αναλαμβάνω το πολιτικό κόστο. Έκανα τη γλάστρα τον Τενεκία με το Φίνικα. Μπορώ να διοικήσω και όλη τη χώρα και όπω και να έχει, έχω την τόλμη, τα κότσια να αναλαμβάνω το πολιτικό κόστο. Τελειώσαμε και με αυτό την πολιτική επικοινωνία, το μάθημα πολιτική επικοινωνία. Το είδαμε σήμερα το πρωί, το ξέραμε λίγο γιατί η ίδια έχει ακολουθηθεί και από τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια. Και από άλλου. Δεν είναι μόνο θέμα μια οικογένεια. Είναι θέμα μια εντελώ παροχημένη αντίληψη γιατί όλοι αυτοί λανσάρονται και ω άριστοι και ω πολύ μοντέρνοι. Το βλέπουμε με την αισθητική που μα φέρανε στο κέντρο τη Αθήνα και όχι μόνο και στο κέντρο τη πολιτική σκηνής, Τούτο όπου περνάμε στα πολιτιστικά. Έχουμε μια είδηση που είναι ελαφρώ δυσάρεστη. Φέτο δεν θα τραγουδήσω. Ωραία, τι πάθαμε! Φέτο δεν θα τραγουδήσω. Θα κάτσω μια σεζόν να με. Ξε... Να με αναζητήσει ο κόσμος και τα λεφτά που θα χάσω τώρα θα τα πάρω όταν εμφανιστώ. Δεν χάνω λεφτά. Μην στενοχωρήστε, δεν χάνω τίποτα που δεν δε θα είμαι φέτος. Του χρόνου θα τους τα πάρω κανονικότατα. ή καραμούζα κανονική το κανονικό κομμάτι του μορικών έχει καραμούζα εκεί δεν ξέρω πιο ακριβώς τρομπέτα τι όργανο είναι αυτό ταιριάζει απόλυτα η φωνή του αδωνίδος από πάνω γι' αυτό σε μερικές φορές το βάλαμε σε άλλες δεν το βάλαμε για να σα λείψει. Οπότε νομίζω σα έλειψε. Ο δε τραγουδιστή που δεν θα τραγουδίσει είναι ο Βασίλη Λεβέντη. Δεν θα τραγουδίσει φέτο, ε, με όλα αυτά που γίνονται, λογικό. Ο πολιτισμό δέχεται ένα κέριο πλήγμα, το καταλαβαίνει ο καθένα, αλλά θα τραγουδίσει του χρόνου που θα βγάλει τα λεφτά που δεν θα έχει βγάλει φέτο, κατά δήλωση του. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Με όλα αυτά που ακούμε. Δύο 11 18 80 σα περιμένει μέσα, με πολύ μεγάλη χαρά, και αυτό δεν θα τραγουδίσει σαν το Βασίλη Λεβέντη, και ελπίζει του χρόνου να βγάλει τα λεφτά που θα χάσει φέτο. Το mail είναι radio.papakiparapolitica.gr Βλέπουμε τα μηνύματα που στέλνετε τώρα του σταθμού και ειδικά αυτή την ώρα τα βλέπουμε εμείς. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο και άλλος ένας μορικόνε νομίζω χρειάζεται τώρα από την φωνή της τεράστιας Dulce πόντε. Το τραγούδι, αλλά το ξέρετε ω ορχιστρικό από την ταινία Ο Επαγγελματία με τον Μπελμοντό, παλιά ταινία, 60-70, κάπου εκεί πρέπει Το ξέρουμε ως μουσική, ειδικά εισαγωγή. Έχει παίξει, έχει δίσει βίντεο και βίντεο στην ελληνική τηλεόραση. Έχει μπει χαλί σε άπειρε εκπομπέ. Οπότε εδώ ε, το βάλαμε σε αυτή την εκτέλεση με στίχους που είναι επίση πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μέρο του λαού. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα σε λίγο. Μου. Λοιπόν, ήμουν τώρα στο κέντρο. Έκανα όλο το κέντρο για κάποιο λόγο. Εψανακύπτω και το ΕΦΚΑ τέλο πάντων και πέρασα από Πανεπιστημίου, από σύνταγματα πάντα. Την είδη τη ζαρτινιέρα σου, έτσι. Η είδε... να δει. Την έχω στην πορεία. τη ζήγησε. Γέμισε το μάτι μου, σου λέω. Γέμισε το μάτι μου, χόρτα. Έχω να βλέπω. Οι παρατηρήσει τώρα, οι λίγο γελίε είναι ότι οι που έχει βάλει με η αυτοπολήσαμε. Το πιστεύεις άλλο ότι στην πανεπιστημίου ε, ήμουν με άλλα με 25 λεπτά περίμενα να βγει πήγανε ζικόνο του έφκανα. Απούνουν από την πάνω μεριά. Δεν πέρασε ούτε ένα άνθρωπο παιδιά στην τιμή μου, ένα άνθρωπο να χρησιμοποιήσει το πεζόδρομο του πακογιάν να του πω ρε, παιδί μου πράγο. Ε, είναι καινούργιο ε, και πιστεύω. δεν τον έχουμε συνηθίσει ακόμα γι' αυτό. Φυλακτύπω έχει βάλει να επιγαίνει κατά μεσή του Ήλιου, εκεί πέρα που δεν έχει καν κανεί γιατί περνάει κάθε δρόμο με φανάρια, αλλά δεν έχει βάλει φανάργη για τον πεζόδου. Έχει βάλει φανάρεια εκεί που ήταν κανονικά. Επέξε ε, και λίγο τύχει και αν σου κάτσε σου άλλα. Στη ζωή ή στην Πέρτα. Σοβαρά, σοβαρά τώρα, επειδή εκτό από την αδρεπούλα του που έχει δώσει τα λεφτά για την διαφημιστική πρόθεση κτλ., η ίδια αυτή η αγορά και ο τρόπο που έδωσε τα όλα αυτά τα τσιβί πέρκολε και τι ζαρτινιέρε, αντί δηλαδή να σπάσει το έργο που κάνουν πάντα στα περιβαλλοντικά έργα, τα ξέρω από μέσα, και να το μπορέσουν να το διεκδικήσουν διαφορετικοί άνθρωποι, έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση και η εταιρεία των ανθρώπων που κάνουν τέτοιε εγκαταστάσει, εγκαταστάσει παρασύνου, το έδωσε ω ε, συνολικό έργο και η μόνη εταιρεία η οποία μπορούσε να δώσει τι εγγυητικέ, οποίε είναι εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ για κάτι τέτοιο, ήταν η εταιρεία Δομή. Η εταιρεία Δομή, λοιπόν, η μόνη εταιρεία που να κάνει αυτό το έργο στην Ελλάδα είναι η εταιρεία του ομίλου Άκτορα. Τυχαία τον όλα αυτά που λέτε. Έτυχε, έτυχε τώρα και... να έχει ο Άκτορα και τι να κάνουμε, βρέα γόρι μου, τι θε τώρα, λογαριασμό <σχ> θα σου δώσουμε. Λέω ρε παιδί μου, ε, πρέπει να, να κάνει να κάνει εκεί το σπίτι του και τα λοιπά να πάρει, να έχει μια εταιρεία να ξέρει που, που έχει τα πράγματα. Αν λοιπόν. κάποιο τη ζήλεψε τι αρδινιέ και τη θέλει να πάρει και σπίτι του, ναι, μόνο του μετανάστε θα παίρνουμε σπίτι μα ή από εδώ πλευρά θα παίρνει τι αρδινιέ σε la Marinengis. μπροστις γύ Netflix, μενι. πάλι, ρε, το ίδιο. Ποιο από όλους? Ο Μποχδάνος, για τους δεν. βέβαια το διά ναι. Αυτά είναι νεομαρξιστικά όντως, τι να θέλετε; Τιποイ πάλι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι δεν τελειώνει αυτό αλλά το πηγάδι, yeah. Με μεγάλη ροπή στο δεύτερο.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 Αποστολή, τι κάνει. Καλά. Ναι, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ένα παιδί μου. Πάει και το ελληνικό, ε. Πάει και αυτό. Πάει ε. και το ελληνικό, πάει. Μπήκαν οι μπουλτόζε, να ορίστε. Οι άνθρωποι έχουν όραμα. Ξεκίνησε η ανάπτυξη, σηματοδοτήθηκε. Τρει ε, π... π... Άλλο ένα μολ για το λάτσο. <laughs> <laughs> Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είδε που στεναχωριώσουν, μου. Στεναχωριόμουν. Βασλός, για να γίνει αυτό το αεροδρόμιο. Και αν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που να έχει καταστρέψει αεροδρόμιο για να κάνει καζινάκι τσίρκο, ωραία πράγματα. Υπάρχει. Αλλά δεν είναι ακριβώ αυτό, το αεροδρόμιο δεν ήταν λειτουργία. <φε adventure> το θέμα δεν είναι αυτό ότι, κατα... ότι καταστρέφει ένα τόσο μεγάλο χώρο, όχι ότι θα καταστρέψει αεροδρόμιο. Γιατί είναι να γίνει να γάμιο. <sm��> το πάρκο είναι για να γίνει καζίνο και αυτή η, λίθη, η κακάση ουρανοξή τη ασθητική του. <χε> και ελπίζω αν πάρκο, ελπίζω να έχουν την τζιπα να βάλουν καναφήκα σε λαμαρινέ ζαρτινέρα. Βαγκάκι, στρογγυλός, χαρωτό, με ήλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Με παίρνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα με παίρνει και δύο φορέ την ημέρα. Και τρει Ο κύριος Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη Και 7 και 8 και 10 Όχι μόνο και 2 και 3 που λέει ο Βασίλης Λεβέντης Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους ε, τίτλους των ειδήσεων Από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων Σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφο Μάχη το νησί τη Παναγίας στην Τίνο πέρασε το τριήμερο που μας πέρασε ο πρωθυπουργός μας και σωτήρος όλων ημών, Κυριάκος Μητσοτάκι. Ο πρωθυπουργός μας εκπλήρωσε το τάμα της εζύγου του Μαρέβας Γραμπόφσκι Μιτσότακι η οποία τον είχε ταμένο στην Παναγία. Γι' αυτό αμέσως μόλις βγήκε από το πλοίο της γραμμής και αφού συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα, έφτασε στον ιερό ναό μπουσουλώντας και ακολουθώντας το γνωστό ανηφορικό δρομολόγιο των προσκυνητών, υλοποιώντας το τάμα του. Πίσω του ακολούθησαν επίσης μπουσουλώντας υπουργοί, συγγενείς και αστυνομικοί της φρουράς του, ψάλλοντας την τελευταία επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αθηναμ. Το δάκρυ κορόμυλο έριξε και φέτος η Μπέτη Μπαζ Γιάννα, το έθιμο που την θέλει κάθε χρόνο τέτοια μέρα να κλαίει γοερά για την μαλακή για το δημοψήφισμα του 2015. Τα φετινά δάκρυα στο σπίτι των Τσίπρα πυ, συγκεντρώθηκαν σε ειδικό μπουκαλάκι προκειμένου να βγουν σε πληστηριασμό μεταξύ των μελών του κόμματος. Την οργάνωση του αδιάβλητου πληστηριασμού έχει αναλάβει ο Νίκος Παπάς. Γύρευε. Λαμπόγιαλο τα έκαναν άνδρες της αστυνομίας σε μαγαζί των εξαρχείων το βράδυ της Παρασκευής γιατί έτσι τους κάβλωσε. Οι συνάδελφοι αστυνομικοί με το γνωστό Ρωμαλαίο ύφο μπουκαραν σε μαγαζί και επέβαλαν την τάξη και το νόμο. Η κίνηση των συναδέλφων αποσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ έδωσε την ευκαιρία στον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη να συγχαρεί του άξιου που μα έκαναν όλους υπερ μετά τι πολύ επιτυχημένε νέε εκπομπέ τη ΕΡΤ, μια νέα εκπομπή ξεκινάει την άλλη εβδομάδα που αναμένεται να κάνει πάταγο. Πρόκειται για το 24 ωρο τη προθυπουργική οικογένεια. Η κάμερα τη εκπομπή θα παρακολουθεί το 24 ωρο του προθυπουργού μα και τη συζύγου του ξεκινώντα από το πρωινό μέχρι και λίγο πριν την νυχτερινή κατάκληση, αφού στο ενδιάμεσο έχει καταγράψει τι πολύ δύσκολε αποφάσει που λαμβάνει κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Η τηλεθέαση τη εκπομπή θα είναι τεράστια αφού προβλέπεται να είναι υποχρεωτικοί από όσους διαθέτουν τηλεοπτικό δέκτη. Μουσική Καιρός. Ε, έφτιαξε. Τι να λέμε τώρα, έφτιαξε. Συμβαίνουν πράγματα στον τόπο. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ακούγοντας τις ειδήσει από την ελληνική αστυνομία οι οποίε θάβονται ή δεν αναδεικνύονται όπως θα έπρεπε ε, από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης ε, κατηγορούμε την, το δημόσιο της Αθήνας την κυβέρνηση για ένα μικρό θεματάκι έχει να κάνει με την αισθητική και την πολιτική αισθητική και την άλλη αισθητική με, την, με τους τενεκέδες τα παγκάκια αυτά τα πολύ ωραία και τους φίνικες που είναι μέσα σε ένα τενεκέ ε, το ίδιο λέμε και για το ελληνικό κάτι οι μακέτες που έχουν δει το φω τη τα γνωστά μακέτα δείχνουν κάτι εκτρώματα με πολλούς ορόφους να χαλάνε και την ηρεμία του τοπίου και τη θέα προς την θάλασσα θα κυριαρχούνε περισσότερο και από την Ακρόπολη έχει γίνει σχετική συζήτηση όμως δεν είναι έτσι, δεν είναι οι άνθρωποι αν και προέρχονται από τη δεξιά που έχει καταστρέψει μια πανέμορφη πόλη που ήταν η Αθήνα τις δεκαετίες του 50 και του 60 στο βόμμα του κέρδους και της αντιπαροχής, ενώ προέρχονται από αυτή την πολύ έτσι, ωραία παράταξη, ε, δεν είναι έτσι. Έχουν όραμα και θα ακούσουμε τώρα πώς το περιέγραψε το όραμα το Πρωθυπουργό της χώρας στο ελληνικό. Πράγματι, σήμερα είναι μια πολύ ε, σημαντική μέρα, μια συμβολική μέρα, γκρεμίζοντα αυτά τα παλιά ε, άχρηστα κτίρια του παλιού αεροδρομίου Βάζουμε τα θεμέλια για το νέο ελληνικό. Ίσως ε, το μεγαλύτερο λαχανόκηπο στην ε, Μεσόγειο θα δημιουργηθεί εδώ πέρα, σε αυτόν τον ε, για 19 χρόνια εγκαταλειμμένο ε, χώρο, ε, το μεγαλύτερο λαχανόκηπο στη Μεσόγειο. Λαχανό ντολμάδες, λαχανόριζα, χαμός έχει να γίνει, θα το κάνει λαχανόκυπο τελικά. Ενώ τα κατηγορούσε αυτά τελικά πήγε σε αυτή την ιδέα και δεν θα γίνει καζίνο. Δεν θα γίνει το καζίνο που είναι το σύμβολο και όλα είναι γύρω από το καζίνο. Γιατί πρέπει να πιστεί ο κόσμος ότι η μακέτα αυτή θα υλοποιηθεί που βλέπουμε και στις διαφημίσεις. Αλλά το καζίνο είναι το πρώτο και από εκεί εξαρτώνται τα Υπόλοιπα έτσι λοιπόν, λαχανόκυπο για να τρώμε καλού λαχανοτολμάδε. Δεν είναι λίγο, είναι μεγάλη προσφορά τη οικογένεια, τη παρατάξεω, τη Νέα Δημοκρατία στον λαό τη Αθήνα. Πάει ο Γερα Πετρίτη στην εκπομπή τη Βάλια Πετούρη το προηγούμενο Σάββατο, που είχε, στην έρτινη αυτή η εκπομπή. Είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα και κριν σκόπιμο με δημοσιογράφος να επισημάνει καταρχά ότι είναι καλή δημοσιογράφο και δεύτερον να το αποδείξει αυτό επειδή ξέρει ότι έχει εκείνη τη μέρα γενέθλια ο Γερα Πάω να καλωσορίσω με μεγάλη χαρά τον Υπουργό Επικρατεία, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίο έχει και τα γενέθλιά του σήμερα. Θα το αποκαλύψω, το ξέρω, είδατε, το έμαθα εγώ. Ένα καλό δημοσιογράφο, όλα τα μαθαίνει. Σα εύχομαι χρόνια πολλά, κύριε Γεραπετρίτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα μπορούσα να φανταστώ και καλύτερα γενέθλια από το να βρίσκομαι εδώ μαζί σα. Αλλά πάντως είναι μεγάλη χαρά ναι. και τιμή. Αυτό ήταν η απάντηση του Γεραπετρίτη εννοούσε γιατί μετά δόθηκαν οι αμοιβέ εξηγήσει ότι δε, δε, ήταν ο φόρτος της δουλειάς τα θέματα τέτοια που τον ανάγκαζαν να είναι σε ένα στούντιο ενώ θα ήθελε να είναι κάπου άλλου ήταν μια ωραία τηλεοπτική στιγμή από την ιστορία της κρατικής, κρατικότατης, κρατικότατης ε, τηλεόρασης Λάος τώρα μέρο δεύτερον Καταρχήν θέλω να σου πω χρόνια πολλά που γιορτάζει φορέ και τέτοια. Ευχαριστώ, νομίζω θυμήθηκε. Σαν παράδειγμα μα. Σαν παράδειγμα μα, εσένα και δεν απαντήσατε. Ναι, ναι, καλά, βρήκαμε και μια δικαιολογία. Ε, μιλάω βλακίε. Έλα τώρα, τέλειωνε, δεν θα το συζητήσω. Ακούω, Αποστόλη. Ναι. Καταρχήν τα είπαμε χρόνια πολλά. Στην Αμερική. Α, και στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρίκα, το δούσια το κοστί. και στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρικα το τους το μπωστή Θα σκούω ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής όπου βλέπει κάμερα και όπου βλέπει βασαρέα είναι πρώτος Θέλω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Ό,τι τρολιά, ό,τι μακακακία έχει πει ο Μπουμπούκο, ο Άδωνη. Και θέλω αυτό το αααα που κάνει αυτό. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή, παιδιά, να το σε CD. Α, τι CD, να ένα που έχει μόνο αυτό, είναι. Για δύσκολε στιγμέ, είσαι πολύ ήρεμο. Θε να σου σπάσουν τα αρχιά. Άρε, Άδωνη. <laughs> Με κάνεις και γέλασσα, παρότι είμαι συγκινημένο. Θα τα λέμε από Αθήνα, από νέο κόσμο. Συμβολικό. Είδες, νέος κόσμος γενικότερα. Έτσι, νέα αρχή είναι, τόλοι μου, νέα αρχή είναι, εντάξει. Λοιπόν, πρωτό σου κάνω την ερώτηση και σου πω αυτό που θέλω, Έλα θα ξαναπώ. Α, μη κακοί, λαϊκίσοι Έλα καλέ τώρα, αφού είπαν ότι δεν ισχύει για το πάμε αυτό και για του ε, οργανωμένε, έλα πάμε παρακάτω. Το οποίο ο Χρυσογωίδη, το... τέλος, πάει, αυτού ξελευθερία. Έβλεπα σήμερα εκεί στο ελληνικό το γουρλομάτι που ήταν στα έργα και θυμήθηκα αν φυσικά. Ότι είναι επικίνδυνο με τόσο ανοιχτό μάτι μην πάει μέσα σκόνη. Ε, Από τα το τα ε, εντάξει. Κάτω πάει το δεύτερο φρύλι και θυμήθηκα που αυτό έκανε σε έργο και μα μεγάλωσε εμάς, καλύτες, ο καραγιόζης μάσουρας. Δροπή, Δροπή, Δροπή τουλάχιστον για το λαϊκό ηρωα. Εάν ε, ε, σε ένα σακουλάκι πολυμπάγκα έχουμε ηλιομένη κατσικήσια κοπριά και την πετάξουμε διώκεται ποινικά. Κατσικήσια κοπριά πού να την πετάξουμε. Στον Άδωνη, στο Γουαρίδε. Όχι, σε το... παρακαλώ, το... κάνε μου τη χάρη, βάλε λίγο στι σαρτινιέρε γιατί δεν τι βλέπω να ζουν πολύ αυτά τα ποινικό δέντρα μέσα. <στονίκο> Παίρνω από την Αθήνα λίγο ρίξε μέσα σε ένα τσίγκο. <στονίκο> Μπα <μπάς> και σωθεί <στονίκο> κανένα δέντρο με λίγο κοπριά. Πρέπει να βρωμάνει κανένα μήνα να πίνονται ένα μήνα για να μην ξεβρωμάνει βρωμιάριδε. Ναι, αυτό περιμένανε για να βρωμίσουν. Ελά, γεια. Τι θα κάνει, ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μια απορία στην πρεσβεία του Ισραήλ, θα κάνει μια διαμαρτυρία, κάτι έμαθα. Σίγουρα, είμαστε... σίγουρα, ναι, σίγουρα, σι, σίγουρα, για να δούνε τι και πώ θα κάνουν με τον Μιονί, δεν ξέρω, με τον Λάβα, Νετανιάχου. Το να κάνουν τι αλαξοκολλιέ με τον Νετανιάχου, ξέρω εγώ. Ακριβώ αυτό θα έλεγα. Αφού ρε, παιδιά, έχετε το τηλέφωνο του Μιονί τώρα, του Νετανιάχου, μπορείτε να τα κανονίσετε. Μην πηγαίνετε και τα λεφορείτε καλοκαιριάτικα τώρα και υδρώνετε και κουράζεστε και έχουμε και κανένα πρόβλημα. Πάρτε τηλέφωνο το Μιονί. Το... Τα είπα midi, δεν ξέρω αν αξού, τα είπα midi. Λοιπόν, χάρη. Ναι. Τελενοφρονιά. Ωραία, ομπίλη από γαλάκι με λοιπόν. Έλα, μπίλη. No. Οι φίλοι μου το είχαν no. πει και πιάσε ρε, μπίλη. Τι φανεί. Άσε ρε, μπίλη. Άσε ρε, μπίλη. Ξεχνάρε, μπίλη. Τι Όσο και να το θέλει, πια δεν πρόκειται να ξαναδεί. Κάθε να σου πω ρε, φίλε, τώρα να πούμε. Ε, θα μου πει, ρε Μπίλη, το απέζεις τηλέφωνο και μου λες ότι είσαι Μπίλη. Σοβαρά τώρα και θα σε πάω σοβαρά νούμερο. Ε, ναι, ναι, ο Μπίλη με. Λοιπόν, να ε, ναι, ναι, έλα Μπίλη. Ο Μπίλη, εκεί. Ο Μπίλη, ο Μπίλη το χαρακτηρίζουν αρνητικά. Ο Μπίλη, θα... κικίλια, ο Μπίλη. Λέει, θα θέλει εξώδικα. Δηλαδή, όταν θα λέμε Μπουγδάνος, θα... θα πρέπει να λέμε. Όχι, φασίστας. Ο Μη Λίτσα. Βεβαίω, ο... όχι Ρουφιάνο, όλα αυτά για να όχι, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Α, μπράβο, δεν είχε καταλάβει δηλαδή το παλικάρι ότι αυτό που τον ε, δυσφυμεί είναι πρώτα απ' η εκπομπή του. Θα λέγε κανεί κακοπροαιρετό και η ύπαρξή του ίδια. Αλλά τέλο πάντων, έλα, γεια. Εγώ περίμενε, περίμενε. Θέλω, περίμενε, θέλω, θέλω, δεν τα πάμε. Δεν, δεν υπάρχει την διατάκα κορύφωση ε, για να είναι... τελειώσουμε εδώ. Θέλω να πάω. Θέλω να κάνω διακοπέ σε αντιφασιστικό νησάκι που πρέπει να πάω. Μήκωνο. Όσο και να μη σου φαίνεται τώρα, εντάξει, έλα, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Όλο ο Ρουβίκονα.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 Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη! Ολων μα μίλησε ο Βασίλη Λεβέντη και χωρί να μα παίρνει εμά δύο και τρει και και δέκα φορέ τη μέρα ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ε, οι εξετάσει τελείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα νέα παιδιά πάντα υπάρχει μια αγωνία στου νέου, ακόμη και αν είναι φοιτητέ. Τι ακριβώ θα κάνουν στη ζωή του, πώ θα στα διαδρομήσουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα ξέρετε όλοι. Θα δώσουμε τώρα εδώ μια πρόταση. Είναι η Χριστίνα Μπόμπα, η σύζυγο του Σάκη Τανιμανίδη, TV Περισόνα σημαντικό αυτό το επάγγελμα, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, είναι η αλήθεια. Η Χριστίνα Μπόμπα λοιπόν πήγε στον Αρναούτογλου, τη ρώτησε τι ακριβώς δουλειά κάνει και αυτή απάντησε. Άνω, ποιο είναι ο τίτλο, σου, σήμερα τι τίτλο θα βάζες, ε, Χριστίνα Μπόμπα, τι δουλειά κάνει. Αχ, αυτή τη στιγμή η κεντρική μου ταυτότητα είναι η ταυτότητα που βρίσκεται online. Μάλιστα. Είμαι δημιουργός περιεχομένου. Δημιουργός περιεχομένου. Ναι, δημιουργώ περιεχόμενο ενδιαφέρον για τον κόσμο είτε ταξιδιωτικό είτε υγείας και γυμναστικής και όποιος του αρέσει το παρακολουθεί. Καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω περιεχόμενο, δηλαδή πιστεύω σε μια άλλη ζωή φτιάχνω περιεχόμενο για ταξίδια mm -hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιχείρηση η οποία είναι στα σκαριά. Δημιουργώ περιεχόμενο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Ε, είναι κάτι που και το αγαπώ και έβλεπα την ανάγκη σαν Χριστίνα να βρίσκω υγιεινό περιεχόμενο. Και... και η καρδιά μου είναι περισσότερο στο περιεχόμενο, δηλαδή προς τα εκεί θέλω να πάω. Το μοντάζ το έχουν κάνει η Λούμπεν, από εκεί πήραμε το βίντεο. Εδώ ακούσαμε ότι η Χριστίνα Μπόμπα, όπως και πολλοί άλλοι που είναι στην τηλεόραση, ε, δημιουργούν περιεχόμενο. Είναι δουλειά αυτό. Τι κάνει, δημιουργώ περιεχόμενο. Πώ το δημιουργεί τώρα κάποιο το περιεχόμενο, βγάζοντα μια φωτογραφία ε, στο, στο σαλόνι, στον καναπέ. Αυτό είναι περιεχόμενο. Το πιο κενό δηλαδή που υπάρχει στα social media και στη ζωή γενικότερα, το να βγάζει φωτογραφίε, την ύπαρξή σου χωρί να κάνει τίποτα ύπαρξή σου παρά μόνο να υπάρχει. Βγάζει μια φωτογραφία, η απόλυτη κενότητα αυτό έχει δημιουργηθεί, έχει ω περιεχόμενο. Το τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι μια ε, ένας δρόμος, αν θέλετε και εσείς μπορείτε να τον ακολουθήσετε, να δημιουργείτε περιεχόμενο. Θα πάμε κατευθείαν στο τραγούδι, θα βγάζουμε τα δύο που προηγούνται, μιλάω εδώ με τον Παναγέντο Χάλαρη, γιατί βλέπω ότι περνάει ο χρόνος με τις αερολογίες και τα περιεχόμενα, έχει περάσει ο χρόνος, σαν σήμερα... Σήμερα έφυγε ο Μωρικώνε, Το πρωί ασκασίδηση Είπαμε για τα τραγούδια που ακούσαμε πριν Αλλά σαν σήμερα το 1971 φεύγει ένας άλλος μεγάλος Πολύ μεγάλος Ο Λουίς Άρμστρονγκ ήταν 6 Ιουλίου του 1971 Only you this world seem right Only you can make the darkness bright Only you and you alone can feel be like you do And feel With love for only you, baby, only you can make this change in me for it's true, you are my destiny. Ένα περιεχόμενο το έχει και ο Λουί Άρμστρομ. Όχι σαν τη Χριστίνα Μπομπά. Δημιουργούσε και ο Άρμστρομ και όλοι οι και ο μορικόνε ένα περιεχόμενο, αλλά σαν αυτά που βλέπουμε από το, τις TV περσόνες εδώ του ελληνικού lifestyle, δεν ξέρω εγώ πόσο αποκαλείται, το τίποτα δηλαδή δεν το είχανε καταφέρει όλοι αυτοί οι μεγάλοι ξένη να το πιάσουνε με αυτά τα πολύ αισιόδοξα και τα ωραία από κάτω της ωραίες μουσικές σας πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο γεια σας Έλα, καλησπέρα. καλησπέρα Δεν ε, σε έχω ξαναπάρει παλιότερα. Πρώτη φορά παίρνω. Γιατί? Είμαι από, από το Μάλμε τη Νότια Σουηδία. Mm. Θα ξεκινήσω λίγο με το, το γλίψιμο για να μου αφήσει δύο λεπτά να σου πω ότι δυο πραγματάκια. Γλίψε λίγο, γλίψε στο... λίγο. Δεν το έχω ανάγκη, yeah. αλλά γιατί όχι. Σα ακούω από το 2007, όντα Παντάρο εκεί. Τότε με έμαθε ο υπόλογο μου στο, στο στρατό, α πούμε, τότε στο Sky Και τα τελευταία πέντε χρόνια που είμαι στη Σουηδία, είστε, α πούμε, ε, η βασική μου επιγ Τρία-τέσσερα τρει ημέρε, α πούμε, ρε παιδί μου. Nice. Τώρα που έχω μια βδομάδα και τα ακούω όλα, και αυτό με την, ευκαιρία, με την ευκαιρία πήρα, άκουσα και λίγο τον άλλο τον τύπο, ρε παιδί μου, πριν από εσά. Αφού βρέθηκα. Συγγνώμη γι' αυτό. Εντάξει, καλό είναι να ακούσει, λένε όλοι, ρε παιδί μου, γενικά. Μην λέτε κόλλη, μη λέτε το Στράιφο έτσι. Α, τι είπατε. <laughs> <laughs> είπα α, δεν είπατε κόλλη. Είχε έναν καραμπελιά εκεί πέρα, αυτό το δημοσιογράφο πούμε, και πρώην πολιτικό, ξέρω εγώ, και τα είχαν μπλέξει όλα, τα είχαν κάνει αχταρμά, μιλούσαν για ευρωκυριαρχίε, εθνοκυριαρχίε. Η κυριαρχίες πώς θα αποτρέψουμε την εισβολή. Ναι, γενικώς μπορείτε να ακούσετε πολλές παπ***ιες σε μια ώρα συμπυκνωμένες. Είναι σαν το καλό γάλα, το συμπυκνωμένο. Καλά δεν άντιαξα και μια ώρα. Είναι, είναι σαν γάλα, επαπορέ θα... φαντάω σου η κατάσταση. Η μόνη ελπίδα σε αυτό είναι να κάνουμε χρήση Άκουνα του να... κουρτιού του γάλακτος. Στον να τελειώνουμε. Και δεύτερον, έχω να σου πω το εξή. Έχει κάνει λάθο για, για τι ατάσει. Όλο λάθηκαν. Με. Ναι, τι λάθο. Τι λάθος έκανε. Ενώ που σου είπα ότι θα είμαστε απέναντι στην αντικείο και, και στην εκμετάλλευση με έβαλε στο κάδρο των ανοήτων και των βλαμένων. Δεν είμαι καθόλου βλαμένο, έτσι νομίζω, είμαι από του αγωνιστέ που όταν εσύ ήσουν επιρικά στους δρόμου και θα συνεχίσουν ανάμεσα στου δρόμου ανεξάρτητα τη απαγορεύση. Γιατί είμαι μακεδόνα και απόγοντα ανταρτών και καπετανών. Εκνώκαλε, πού είναι οι ευχές για τη γιορτή σου Καλέ τίποτα στερχε για τους Πότε θα την βάλεις στη δικιά μου ευχή Δεν μου ευχήθηκες νομίζω Σου ευχήθηκα δύο του μηνός και μου είπες ότι Σε έχω γράψει στα από αυτά μου Ενώ αυτό είναι ψέμα και εγώ σου έστειλα κάτι άλλε ωραίες ευχές Α, δεν θυμάμαι, το από αυτά κάτι μου λέει, να ναι, έλα μου, μίλα καλύτερα, σε πάρω διάβολο. Καλά, εντάξει, θα πάρω πάρει διάβολο. Να σου πω, την περίοδο του εμπλισμού τη καραντίνα, σα ξέφυγε ένα μουνί. Υπέρα στο ηχητικό που λέει Κάνε άκρη, ρε! Σα ξέφυγε ένα μουνί, πέρα. Πήρατε κανένα πρόστιμο από αυτό ή την γλιτώσατε. Α, δεν πήραμε. Και η επόμενη ερώτηση είναι εξή. Γιατί στο δικό μου το μουνί κάτι μπει και στο άλλο δεν έβαλε. Είναι καλύτερο το δικό του μουνί από το δικό μου. Ε, δεν είναι όλα τα μουνί. Ε, Έδια, συγγνώμη κιόλα. Ε. Τελευταία εκπομπή είναι αυτή που κάνω και έχει την εβδομάδα ακόμα. Έχω μια εβδομάδα ακόμα, μπορεί να πει άλλη μια εβδομάδα <laughs> Γιατί Ε, τα άμαθες ε. Πιο απ' όλα. Ότι διεκδικεί αποζημίωση 100... 175. Γιατί να μην διεκδικήσει, δεν είχε χασούρα. Ναι, λόγω κορονοϊού. Είχε χασούρα. Γιατί. Ε, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Δεν πρέπει εμεί να τα πληρώσουμε άμα χρειαστεί. Της Σκάσε. Η οποία... Σκάσε. Δά... Τέλο. Το είπα. Αυτό θα γίνει. Τέλο. Και 11 εκατομμύρια που δώσανε. Επιμένει εκεί. Mm. Στου μεγάλου εργοδότε. Θε να το καμπανίκι τώρα. <laughs> Κατά ε, τα άλλα, δεν υπάρχουν χρήματα για του εργαζομένου. Τι είναι μόρι τα χρήματα να τα πετάμε, Ιδιωτικέ επιχειρήσει δεν είναι. Σκάσε, μωρή. ξέρω, ο εργαζόμενο θα κάνει τα χρήματα. Η ιδιωτική επιχείρηση ξέρει τι θα κάνει. Θα κάνει επενδύσει, θα φέρει ανάπτυξη. Ο εργαζόμενο τι θα κάνει. Θα πάει να στο κολόχα το ηλίθιο. Ανάπτυξη όπω το ελληνικό. Περίπου. Να. Ε, ένα καλό παράδειγμα. ότι τα κρεμίσματα εκεί γίνονται με του δημοσίου. Αποκλείται. Ο λάτσο ο ίδιο. Εγώ είδε, είδα